Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕΠΣΙΛΟΝ ΆΡΤΕΦΕΝ στους 90,6. Μία και εφτά πρώτα λεπτά, ως τις δύο και μισή θα είμαστε μαζί, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του διαγωνισμού μα. Πέντε αντίτυπα του βιβλίου Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου, εκδόσει φοντίκη, συγγραφέα Δημήτρη Μιλάκα. Ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον εθνικό μα πλούτο, τη διαχείρισή του και του κινδύνους που ενέχει η κυριότητά του. Λοιπόν, πέντε θα είναι οι τυχεροί. Έχετε άλλη μία ώρα ακόμα, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, έω τι 2 Μπορείτε να στέλνετε, ε, την να γράφετε μάλλον. ΕΠΑΜ, ΚΕΝΟ, το λέξη βιβλίο και το όνομά σας και αποστολή στο 54344. Εδώ είμαστε, απλά δεχόμαστε και τις λεπτομέρειες τελευταίες στιγμής, ιδίσεις και όλα τα σχετικά από Λοιπόν, να πω ότι η επικοινωνία μας... Είναι πάντα μέσω του SMS ΕΠΑΜ κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 543 ή μέσω email εκπομπή αε παπάκι gmail.com ε, Σήμερα θα πάμε κατευθείαν στο θέμα γιατί έχουμε πάρα πολλά, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο <laughs> για χάσιμο. <laughs> γιατί έχουμε το μεγάλο θέμα το έχουμε τάξει στους φίλους, στον προϋπολογισμό. Κατατέθηκε. Ε, θα συζητηθεί νωρίτερα από ό,τι ε, και επειδή έχουμε μια πολύ καυτή εβδομάδα αυτή που έρχεται θα πούμε κάποια σημεία τα οποία εσύ έχεις μελετήσει ξενιχτήσες ε, ναι, όλα. ναι καλά εντάξει ήταν και για πολλούς λόγους ε, πρώτα να πω ότι συγκινούμε βαθύτετα που ο κ. Χρουσοχοίδης έτσι κάνει δηλώσει, α πούμε ότι πάμε για διάλυση ναι ε, εντάξει αυτά είναι ελπίζω τα... να ισχύει απόλυτα για το κόμμα του να τελειώνει αυτή η ιστορική σελίδα να εξαφανιστεί από προσωπική γη σε αυτό το τερατούργημα που λέγεται πασχαλίδα. Μετά και την ψηφοφορία τη Τετάρτη, νομίζω ότι. Να τελειώνουμε. Θα, δηλαδή θα, είναι. Θα είναι όλη... είναι άκρο εκνευριστικά. Θα είναι και επίσημα. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δυνατότητα πλέον να, να συντηρεί, συντηρεί γραφεία, γιατί όλοι τα λεφτά που παίρνει από τον Κορβανά, λε και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Mm -hmm. ο, ο κ. Σαμαρά δίνει στο συγκάτικό του. Και τόση κρατική επιχορήγηση, λες και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει πολλού μισθούς να πληρώσει ο κ. Βενιζέλο στους, αργομιστί, στους αργομιστίες στους, των, των στελεχών του, mm. δεν περισσεύει τίποτα, δεν έχει πουθενά γραφεία αυτό το κόμμα. Είναι εντυπωσιακό, στην Πάτρα, έχει γίνει τα κεντρικά γραφεία του κόμματο του Πασόκτ. Είναι χώρος για γκράφιτι, εσωτερικού γκράφητη, έχουν εγκαταλειφθεί και μπαίνουν διάφορα και κάνουν graffiti ας πούμε στις, στους νομίζω στο νουπο το ίδιο θα συμβεί αν δεν έχει συμβεί ήδη και στα του γραφεία εδώ στην Αθήνα να τελειώνουμε με αυτό το εξάμβλωμα της ελληνικής πολιτικής δηλαδή τι να πω δηλαδή, και το συντηρούν <συμπλωσίες> ναι, να εκεί τα μέσα μας και εμφανίζουν τους βουλευτές, το, βουλευτές χωρίς, υποψη, χωρίς ψυχοφόρους και κομματική, και κομματική βάση. Δηλαδή, τι να πεις κανέ, τι να πει κανείς. Από κεκτημένη ταχύτητα. Όχι, ή από... Και, από... Ε, λέω τώρα, καταλάβημα. Μισθωμένη ταχύτητα. Λοιπόν, ε, ελπίσω πολύ σύντομα να δούμε και τη διάλυση αυτού του, εξα, του άλλου εξαμβλώματος της mm -hmm. μεταπολίτευσης της Νέας Δημοκρατία. Mm -hmm. Τελειώνουμε με αυτό τα κόμματα. Δηλαδή, είναι ο βραχνάς αυτής χώρας, mm -hmm. και με τους πολιτικούς τους Βεβαίω, πολύ φοβάμαι ότι μπαίνοντα φορά στον προπολογισμό δεν έχει νόημα να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Mm -hmm. Ο προπολογισμό αυτό είναι ο τελευταίο προπολογισμό που συγκροτείται ω ελληνικό κράτο, που διαμορφώνουμε ω ελληνικό κράτο. Δεν πιστεύω ότι μετά από αυτό θα υπάρξει ελληνικό κράτο ξανά. Νομίζω ότι είπε ο κύριο Σούλτ σήμερα. Η Ευρώπη από μεγάλο αριθμό κρατών δεν θεωρείται πλέον λύση αλλά πρόβλημα. Ακριβώ. Αυτό που φωνάζουμε, που λέμε εδώ, έτσι. Που λες τόσο ε, Και πριν δύο μέρες στην Christian, στην Christian Science Monitor Ο μέγας αυτός Ευρωπαίος πολίτης Όπως αυτό προσγιορίζεται Ο κύριος Γκάπ Γκάπ στο κεφάλι πέτσι κάτω <laughs> λένε, και Λοιπόν κάτω. ο Παπαντρέου Έγραφε ως πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ότι τέλος πάντων δεν μπορούμε τώρα Να συζητάμε με την Ευρώπη του εθνικισμού <laughs> Πρέπει να, να μην επαναθνικοποιήσουμε Την Ευρώπη αλλά να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια Ευρώπη όπου θα, τα κράτη θα παραχωρήσουν την εθνική τους κυριαρχία. Σε ποιους? Σε πολιτικούς αντωποπαντρέου. Δηλαδή να πάμε για ομαδική αυτοκτονία δηλαδή. Δεν φτάνουν οι Έλληνες που το φάγανε στη ΜΑΠΑ. Πρέπει να πά, πάνε όλοι μαζί. Ε, αφού μας πείσαν, είπαμε, το έχουμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε δεν τη χώρα είμαστε. μας... Ε, ότι μπράβο και μας έπεισαν ότι ακριβώς ε, θα ήταν καλύτερο να έρθουν κάποιοι ξένοι καλοί άνθρωποι Ολλανδί, Γερμανοί, Γάλλοι που κατέχουν την τεχνογνωσία έχουν λέγα... τον πολιτισμό, την κουλτούρα ε, δουλεύουν περισσότερο από μας ε, ε, δεν φοροδιαφεύγουν και τα σχετικά να μας δώσουν την τεχνογνωσία τους μας έχουν πείσει γι' αυτό και θα τους καλοδεχτούμε Σωστό. Από την άλλη μεριά να ξεκαθαριστούμε το εξή ότι Θα πρέπει να ξεκαθα... πολύ σύντομα να καταλάβουμε το που έχουμε φτάσει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Mm -hmm. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και κάποιοι μετρώνταν στα δάχτυλα του έως χεριού, λέγαμε που πάμε, τότε τόσο η ηγεσία των κομμάτων της αριστεράς και μη ή των αντιμιωμονιακών λεγόμενων δυνάμεων ή αυτό που δεν συζητούσαν για τα ζητήματα αυτά. Mm -hmm. Μάλιστα θυμάμαι ομοιρικές ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσεις για το αν όντω πάμε σε νέα εκατοχή ή όχι. Σήμερα δεν ξέρω, πρέπει να είσαι επικίνδυνα Α, Πώ να το πούμε, από προσανατολισμένος για να μην καταλαβαίνει ότι βρισκόμαστε σε νέα εκατοχή, Νέα Αγούντα την ονομάζουν. Ακόμη και άνθρωποι που μέχρι χθε δεν είχαν κανένα λόγο να λένε οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν. Και ότι έχουν ανατροπεί όλε οι ισορροπίες τι οποίε γνωρίζαμε και με τι οποίε ξεσβγάζαμε π... και τα συμπεράσματά μα για π... το τι πρόκειται να συμβεί, τι θα γίνει, π... ε, βρισκόμαστε... Πολιτικοί συσχετισμοί. Ε, αυτά όλα. Το είναι... λίγο που υπήρχε, που υπήρχε είναι η... το... το δικαίωμα του λόγου στο βαθμό που έβρισκε ένα μέσο ή ένα βήμα για να διατυπώσεις ένα διαφορετικό λόγο. Βέβαια με, τα οικονομικά δεδομένα, με, την, με την οικονομική δικαιτορία των το μεγαλοεργολάβων του τύπου και των καναναρχών, αυτό το πράγμα περιορίστηκε δραστικά σε βαθμό πλέον που θυμίζει η Χούντα. Ήταν πιο εύκολο να ξεγελάζεις το λογοκριτή της Χούντας και να περάσεις κάποια μηνύματα είτε στην εφημερίδα, είτε στο ραδιόφωνο είτε κάπου οπουδήποτε αλλού. Παρά σήμερα. Σήμερα τους λογοκριτές της ιδιωτικής ενημέρωσης δεν υπάρχει περίπτωση να τους περάσει με κανένα τρόπο. Το τελευταίο βεβαίως είναι ότι επιμένουμε εμείς να διαχωριζόμαστε ακόμη σαν τους, σαν τους οπαδούς α, αντίπαλων ομάδων. Ναι, λες και είναι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παίρνω κάποια μηνύματα από, από εδώ και από εκεί που λέω ρε παιδί μου τόσο πολύ έχει εκμαυλιστεί αυτό το είδος. Γιατί δεν μπορώ να, να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους σαν ανθρώπους. Είναι αποκτήνωση. Εάν βάζεις το θρησκευτικό σου, ιδεολογικό σου ή οποιοδήποτε άλλο πιστεύω πάνω από το κατοίκον σου απέναντι στη ματρίλα σου αυτή τη στιγμή πραγματικά ειλικρινά εκτήρω οποιονδήποτε το λέει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για, αποκτήνω, για αποκτήνωση. Δεν μπορείς να μιλείς με του ανθρώπου αυτούς λογικά. Ε... Και, μάλιστα στην κατάσταση όπου έχουμε οδηγηθεί σήμερα, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο Θα το δούμε στο, στο μέλλον. Στο μέλλον. Και πριν έτσι ξεκινήσουμε με τα... να, να βοηθήσουμε τον κόσμο με τα mm. στοιχεία mm. του Να Μα πότε θα είσαι το, αύριο στο Βόλο. Ναι, αύριο θα είμαι στο Βόλο. Α, αύριο θα είσαι στο Βόλο. Ε, έχεις mm. μια ομιλία αύριο το απόγευμα, Σάββατο είναι αύριο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν στις 6 και 4 το απόγευμα, mm -hmm. στο εκθεσιακό κέντρο Βόλου. Αθηνών 25 πεδίο Άρεος Βέβαια ναι. λέω ότι είναι εδώ και εκεί βολιώτες, Εκθεσιακό κέντρο Βόλων λοιπόν Ναι, ε, νομίζω ότι στις... είναι παραθαλάσσιο Στις 6 και 4 δηλαδή, Στο λιμάνι μάλλον κοντά θέλει ναι, και ναι. εγώ έτσι φαντάζομαι Λοιπόν ε, Θα είσαι εκεί και ε, θα, θα είναι εκεί από σήμερα το βράδυ μάλλον αλλά θα... ε, <laughs> αύριο... ε, Εντάξει, εσύ θα είσαι ναι. από σήμερα το βράδυ ε, Με τους επαμήτες και άλλους φίλους εκεί και θα τα πείτε ναι. Αλλά αύριο το απόγευμα θα έχουν την ευκαιρία και άλλοι φίλοι να, να έρθουν και να υποβάλουν και τι ερωτήσει τους και να ακούσουν αρκετά πράγματα. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να την αντιμετωπιστεί με πεπατημένες μεθόδους. Βλέπω την διαμάχη τώρα που ξεσπάσει ανάμεσα στον κύριο Παπαδημούλη και στον κύριο Λαφαζάνη. Mm -hmm. ε, παιδιά, ξυπνήστε. Είναι πολύ χοντρά τα ζητήματα για να ασχολιόσαστε με ανοησίες τι δήλωσε και τι δεν δήλωσε και οτιδήποτε. Μιλάμε για τον κόσμο, για, να, για, για το, το πώς ζει ο κόσμος. Πετάχτε από πάνω, από πάνω σας την κουβέρτα του κοινοβουλευτικού κρετινισμού που σας έχει πραγματικά απο, αποδυναμώσει τελείω. και πάμε όλοι μαζί ρε γαμώτο να γλιτώσουμε αυτή την ιστορία, να γλιτώσουμε αυτή τη χώρα, αυτό τον το κόσμο. Μου στέλνουν κάποια στοιχεία. Α πούμε, ήταν ο κύριο, νομίζω ήταν, όχι χθε, προχθέ, νομίζω ήταν στο Ηράκλειο, mm -hmm. ο κύριο Τσίπρα και μίλησε σε ανοιχτή συνέλευση όπω τα ορίζουν τώρα, mm -hmm. το ΣΥΡΙΖΑ. Και μου έκανε εντύπωση το εξή. Δεν είναι το, το θέμα αν διαφωνήσει ή συμφωνεί με αυτά που λέει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Με ενοχλεί αφάνταστα και γι' αυτό εγώ δεν το εφαρμόζω στι δικέ μου και γενικά εμεί δεν το εφαρμόζουμε. Το γεγονό όταν σε ρωτάει ο άλλο και να μην απαντά. Η τακτική mm. του να ρωτήσετε παιδιά όποιο θέλει να ρωτήσει ας ρωτήσει και σκώνεται πάνω α πούμε και κατεβάζουν 48 ερωτήσει, 52 ερωτήσει 472 ερωτήσει και μετά απ απ απαντάς εσείς αυτό που σου αρέσει μέσω της δεύτερολογία. Πολιτικός διάλογος δεν γίνεται εάν δεν είναι ερώτηση απάντηση γιατί ο άλλος που ρωτάει θέλει τη δική σου απάντηση να μετρήσει τον τρόπο που αντιδράσεις, τον τρόπο που καταλαβαίνει, τον τρόπο που το σέβεσαι Mm -hmm. αυτό το μαζεύω όλες και απαντάω σε ό,τι γουστάρω είναι μια παλαιοκοματική τακτική γνωστή από παλιά που ελέγχαμε τα κροατήρια γιατί δεν έπρεπε να βγουν επικίνδυνες γιατί είτε χανόντσαν οι επικίνδυνες ερωτήσεις μέσα στον στο οριμαγό των ερωτήσεων οπότε ο μιλητής το έκανε φιρουλή φιρουλά mm -hmm. και ξεφεύγε mm -hmm. είτε γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε, δεν ανεχότανε ο ηγέτης, ο, το στέλεχος, ο καθοδηγητής ε, την ευθεία αντιπαράδεση με αυτόν, με το ακροατήριο. Φοβούμενος ότι μην του βγει κανένας και αποδείξει ότι δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, αυτό κάποτε πρέπει να το ξεπεράσουμε. Να γίνεται σοβαρή κουβέντα. Εμείς το έχουμε καθιερώσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι πολιτικοί χώροι δεν το κάνουν. Είναι Ή παιδε. μην κρύβεται κάτι άλλο. Και τέλος πάντων κάποτε πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε από τέτοια πράγματα τι πολιτικέ δυνάμεις και του πολιτικού χώρου. Και μην ερχόμαστε μετά κατόπιν εόρτης ως κόψο κακιάς τη κακιά χρονιά. Φαίνεται το ποιο είναι και το τι είναι ο καθένα. Από αυτά τα μικρά και σωστέ θέσει να παίρνει από τη στιγμή που ακολουθεί μια παλαιοκομματική τακτική θα πρέπει να μα απασχολήσει ιδιαίτερα. Σημαίνει ότι δεν τραβάει το κάρο. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα το λέω, με κάθε έτσι, διάθεση έτσι, καλή συζήτηση και όλα αυτά τα πράγματα τα πλαίσια του γεγονότο, ότι καταλαβαίνω ότι και η συζήτηση του σύζνα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα πανικό στην ηγεσία του. Mm -hmm. Ο πανικό αυτό τη ηγεσία έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν μπορεί να επιτελέσει την αποστολή για την οποία ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματο τον έχει εμπιστευτεί, ούτε ω αντιπολίτευση, ούτε πολύ περισσότερο ως κυβέρνηση. Mm -hmm. Ακούγονται πράγματα τα οποία είναι ανατροχιαστικά. Ανατροχιαστικά. Και είναι ανατροχιαστικά γιατί είναι... Θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα άγνοιας, δεν είναι θέμα πολιτικής κομμιμότητας. Λοιπόν, όσο δεν σοβαρεύει το πράγμα και δεν παίρνουμε τα μέτρα, τα παρέτα που χρειάζεται, δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδο. Και τα, μετά τα που χρειάζεται να πάρθουν τώρα... Ξεκινάμε από το πώς οργανώνεται ο κόσμος. Αν δεν οργανωθεί ο κόσμος, ώστε να έχει αποφασιστικό ρόλο στην οποιαδήποτε εξέλιξη από εδώ και μπρος, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση διεξόδου. Η καλύτερη δυνατή, ο πιο καλός ηγέτης, ξέρω εγώ πώ θα τον προσγερήσουμε, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος, δεν ξέρω δεν πρόεδρο. Λοιπόν, με τις πιο καλές προθέσεις θα αποτύχει παταγόδος και θα πάρει στο λαιμό τη χώρα. Έχει μεγάλη σημασία το πώς ακριβώς από τώρα διαμορφώνονται τα, τα συντήματα. Και εγώ το φωνάζω και παλιά ελπίζω να μην χρειαστεί ο ελληνικός λαός να ανακαλύψει αυτές τις πολύ τετριμένε αλήθειες για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν την ιστορία των κοινωνικών αγώνων και την ιστορία αυτής της χώρας, διαβαίνοντα το κατόφλι του άλλου κόσμου ευγενική χορηγία βεβαίω τη συμμορίας του ευρώ. Λοιπόν, λοιπόν, μην φτάσουμε εκεί. Εγώ αυτό, αυτή είναι η αγωνία μου. Μην ανακαλύψουμε δηλαδή αυτή, τα αυτονόητα για όσου έχουν δουλέψει και ξέρουν τα ζητήματα έχουν τριβεί με αυτά τα πράγματα όταν πλέον θα είναι πολύ αργά. Γιατί σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Παραδείγμα. Και τώρα βγαίνουν στο τα στοιχεία. Τώρα βγαίνουν τα στοιχεία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, έτσι. Ο Με μια γενική εικόνα, ο κρατικός προπολογισμό για το 1913 διαφέρει ως προς το προσχέδιο του προπολογισμού κατατέθηκε πριν δύο ή τρεις δομάδες, τρεις δομάδες πριν. Ναι, το είχαμε αναλύσει εδώ έξαλλο το προσχέδιο. Α, μπρα. Λοιπόν, σε τι διαφέρει. Διαφέρει στα συνολικά μέτρα ύψους 10,9 δισεκατομμυρίων mm -hmm. που θα πάρει με στο 13 αυξημένα κατά 2 δισεκατομμύρια περίπου σε σχέση με αυτά που προέβλεπε ο πρώτο προσχέδιο. Έτσι, Μάλιστα, ήδη δηλαδή υπάρχει, ναι. και επιπλέον οι προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία το επόμενο έτος αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε σχέση με το προσχέδιο δηλαδή πήγες από 3,2% στο 4,5% για το 2013 mm -hmm. η ύφεση και στο 22,8% η ανεργία βέβαια θα μου πει πως είναι δυνατόν να έχουμε 22,4% Ανεργία φέτο 12. Εδώ θα είναι εκτίμηση από βάση. Εκτίμηση Και θα έχουμε το χρόνο 22,8, δηλαδή θα έχουμε αύξει, 0,4% προστίσνωση πω τι φωνάδε. Αυτό το πράγμα είναι βέβαια η έκθεση ιδεών του κ. Στουρνάρα με το όνομα. Οπότε έχει μπαίνει ένα θέμα. Ο κ. Αμαράστρε, το μηνό ανακοίνωσε. Τα εξή απλά. Ολοκληρώσαμε σήμα τη διαπραγμάτευση για τα μέτρα και το προπολογισμό. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια πιέσεων και του χρόνου. Πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις ακόμη και την τελευταία στιγμή. Πρώτο αφελέ ερώτημα. Τι πέτυχε ακριβώς κυρία Σαμαρά όταν από το προσχέδιο μέσα σε τρει από το προσχέδιο μέχρι το, το σχέδιο κατοικού προπολογισμού. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν κατά 2 δισεκατομμυρία. Παίρνισε επιπλέον μέτρα 2 δισεκατομμυρίων. Mm. Θα δούμε μετά τι αφορούν αυτά. Έτσι. Και η εκτίμηση για την ύφεση επιδεινώθηκε πάνω από μία ποσοστία, ποσοστία μονάδα. Φτάσαμε εσύ στο 4,5%. Θυμίζω εδώ ότι το 2012 όταν πέρασε το μνημόνιο νούμερο 2 το Φεβρουάριο, Μάρτιο, με του αφαρμοστικούς νόμου, η εκτίμηση για την ύφεση του 12 ήταν 4,5%. Τώρα ξανά από τα ίδια. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση γιατί από το 10 που είχαμε τον πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα, πάντα έτσι πηγαίνανε. Φέτος θα έχουμε ύφεση, του χρόνου θα, ε, θα, θα αναχειριστεί η ύφεση και του παραχρόνου ανάπτυξη. Επί έξι χρόνια στο, ουσιαστικά προβλέψεων, κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και πέρας έξω. Φέτος υπολογίζουν ότι θα είναι 6,5% η ύφεση. Η ύφεση φέτος θα ξεπεράσει το 7, 7,2-7,3%. Θα πάει ίσως και 7,5%. Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι 6,9% λέγανε την ύφεση μέχρι πριν μερικές εβδομάδες και ξαφνικά η Ελστάτ βγήκε και την έβγαλε 7,1% για το 11%. Ναι. Τώρα την είναι 6,5. θα ξεπεράσει το 7 κατά πολύ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν χειραγωγές στοιχείων οι γνωστές με τον κύριο Στουρνάρα, όπου μέσα στον Αύγουστο, αν έχει το Θεό σου δηλαδή, ορισμένες φορές δηλαδή, να έχεις μια βρεγμένη σανίδα και να, και να τον πιάσει αυτόν το γεωργείο και κάτι άλλα φιντάνια και να μην πού σε πονή και πού σε σφάζι πούσε λέγανε και δική μου, στο δικό μου χωριό να το πούμε έτσι. Λοιπόν, γιατί εμφανίσανε μέσα στον Αύγουστο αύξηση μεταπιτικής δραστηριότητας της τάξης του 2,5%. Τι αύξηση μεταπιτικής δραστηριότητας είχαμε μέσα στον Αύγουστο όταν εποχικά μονίμως έχουμε μείωση από τότε που γεννήθηκε η ελληνική βιομηχανία, ρε παιδιά! Δηλαδή, έλεος, μόνο και μόνο για να εμφανίσουν ότι... Uh, πως να το πούμε, η ύφεση δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι uh, τα, το τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο που, uh, που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι η, το λεγόμενο, το περίφημο έλλειμμα ναι. του ισοζυγίου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό έχει ενδιαφέρον ε, στην εισήγηση του κατοικού προπολογισμού για το 2013 ε, η εκτίμηση. Το 2011, δεύτερο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής επιτεύθηκε μείωση του ελλείμματος κυβέρνηση κατά 1,3% μονάδες του ΑΕΠ ενώ συνολικά την περίοδο 2009-2011 η μείωση ήταν 6,2% μονάδες του ΑΕΠ. Από το 15,6% το εικονικό αυτό που η κυρία Γιώργαντά το έχει κάνει τελατίνη αλλά δεν κανένα οικονομικό αγγελέας να τους πιάσει όλους αυτούς έτσι ε, σε 9,4% το 2011 για το έλλειμμα ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ όμως. το ενδιαφέρον είναι ένα πίνακας που λέγεται ληξιπρόθεσμες των υποχρεώσεων γενικής κυβέρνησης α, τι α, η η, οι οφειλές του δημοσίου οι, οι οφειλές, το δημοσίου, οφειλές του ναι. δημοσίου ναι. που αφορούν υπουργεία τοπική αυτοδιοίκηση νόσοκομεία οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και λοιπά νομικά πρόσωπα. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο του 2010 mm. η λήξη πρώτης με υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης ήταν 5,3 δις. Μάλιστα. Το Δεκέμβριο του 2011 ανέβηκαν στα 6,6 6,6 6,7 mm. δις. Και τον Αύγουστο του 2012 έχουν ξεπεράσει τα 7,9 δις mm -hmm. με προοπτική να πλησιάσουν τα 9 δισεκατομμύρια να κλείσουν λίγο κάτω το από το τα 9 δισεκατομμύρια το τέλος του χρόνου ναι. Πώς, ουσιαστικά μέσα από το, από το 10 έως το 12 από ναι. το 12 το του 10 έως το 12 του 12 ε, έχουμε σχεδόν διπλασιασμό Συστά, τον, ε, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τέτοιο. και εγώ ρωτάω ρε παιδιά με συγχωρείτε δηλαδή αν είναι να μην πληρώνω λογικό είναι να, να, να, να περιορίζω το έλλειμμα δηλαδή, Βάσει αυτού του στοιχείου, το δημόσιο μου λέει ότι θα συνεχίσει να μην πληρώνει. Βεβαίω. Και κλιμακούμενα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταστρέφονται αυτή τη στιγμή, μικρομεσαίε επιχειρήσει και άλλοι, και περιμένουν εναγωνίω ότι θα πάρουν κάτι, και μάλιστα πιστεύουν ότι από τη δόση που θα έρθει θα πάρουν κάτι, ότι θα τρέξει και σε αυτού, ότι ένα κομμάτι. Εμεί το έχουμε πει βέβαια πολλέ φορέ εδώ, το έχει πει, ότι δεν πρέπει να πάρουν δραχμή από τι δόσει που θα λοιπόν εδώ στο προπολογισμό ότι το δημόσιο θα συνεχίσει να, απλά να μην του πληρώνει. Δεν, πληρω... Δεν... Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πληρώσει, δηλαδή τα υπουργεία έχουν φτάσει τον Αύγουστο του 12 να χρωστάνε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 910 εκατομμύρια, που είναι αυτά, εργολαβίες, ιστορίες, προμήθευτές, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τοπική αυτοδιοίκηση, άλλα 835 από 577. Τοπική αυτοδιοίκηση θα καταρρεύσει, Δημητρή, θα έχουμε πει. τελειώσει, ναι, απλά Έχει τελειώσει ε, μικρή, μεσαία ή μικρή εργολάβη α πούμε, δουλεύανε με αυτή την. Μα α... έχουν ολοκληρώσει οι έργα, τα έχουν παραδώσει όπω λένε οι, οι εργολάβοι και ε. πιστεύουν ότι ε, με τη δόση θα πάει κάποιο α, κομμάτι. Αλλά ντάξει, ναι, για την και γάδο. Στα του νοσοκομεία από αφόρο. το 1,5 δι στο 10 mm. ε, έχουμε ξεπεράσει το 1,7 δι, θα ξεπεράσουν τα 2 ω το 12. Mm. Οργανισμοί mm. κοινωνική ασφάλιση από τα 2 του 10 έχουμε ξεπεράσει τα 4 δις ήδη. Δηλαδή το κράτος χρωστάει τα ταμεία να το διευθυνήσουμε αυτό 4, 4 δις. 4 τον Αύγουστο του 12 θα ξεπεράσει τα 6 uh -huh. αυτή η ιστορία και τα ανοιμικά πρόσωπα είναι 323 εκατομμύρια. Εντάξει, uh -huh. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι... Λοιπόν, Άρα το κράτος είναι στο κίνημα δεν πληρώνω. Ναι. Στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα το μισό της μείωση του... του δημοσιονομικού ελλείμματος οφείλεται στα ληξι ληξιπρόθεσμες, ο υποχρέωσης της γενική κυβέρνηση που δεν πληρώνει. Μάλιστα. Ωραία Είς, πάλι, δηλαδή σε μια εκτεταμένη πάυση πληρωμών του ελληνικού δημοσίου προς το εσωτερικό. Το μισό από μάλιστα. αυτό πράγμα, οφείλεται σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, εκτιμά το τέλος του 2013 θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές mm. και προβλέπεται ότι τόσο περίπου θα είναι 11,1 11 δισεκατομμύρια, θα είναι το έλλειμμα. Uh, mm. του, δημόσιου, του, ευρύ, του ευρύτερου δημόσιου τομέα mm. το, mm. Uh, mm. το mm. 2013 mm. δηλαδή θα χρωστάω 10 mm. και θα έχω έλλειμμα 11 mm. συγγνώμη παιδιά αλλά αν προσθέσω και τις λήξεις πρόθεσμες αυτό σημαίνει 21 δισεκατομμύρια mm. αν, αν σκεφτούμε ότι το 2009 που έγινε το μεγάλο μαγείρεμα το δημόσιο mm. χρέος mm. ήταν 26 δισεκατομμύρια mm. καταλαβαίνουμε mm. ότι στην πράξη η μείωση του δημοσίου είναι 0. Από μικρή έω ασήμαντη. Ας πούμε τα στοιχεία που λε τώρα, επειδή πριν είπαμε για την ύφεση και η εκτίμησή σου είναι 7%, αν θυμάμαι καλά. Για το 12% πριν... θα ξεπεράσετε αυτά τα 7%. Λοιπόν, ε, η, η ύφεση με αυτά τα στοιχεία, με το γεγονό ότι το κράτο θα συνεχίσει να μην πληρώνει μικρομεσαίου. Ναι, ναι. Γιατί εκεί μιλάμε. Και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ύφεση θα, θα εκτιναχθεί. Σίγουρα. Σίγουρα. Μα φαίνεται και από τα πράγματα. κάποιοι πάρα είναι ασφιχεία. πριν το λουκέτο. Βέβαια. Και πριν τη φυλακή θέλω να σου πω ότι είναι και κάποιοι βέβαια, διότι αυτό έχει πάει μπάλα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που δεν εισπράττουν δεν μπορούν να εξοφλήσουν δικέ του οφειλές. Και επειδή ο Σαμαρά μπορεί να λέει ότι από αυτό θα βγούμε από την κρίση, το οποίο είναι ανέκδοδοτο πια, ναι, καλά, ναι. ότι εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία επιδεινώνει την ύφεση, αλλά θα βγούμε με αυτόν τον τρόπο την, από, την, από την κρίση. Να αποσχολίασε, ναι. καταρχήν δεν μα λένε, λένε όλοι αυτοί του ιερατείου ε, του ευρώ. Δεν μα λένε σε ποια χώρα έχει πετύχει αυτή η συνταγή. Ναι. Ε, σε, ε, χώρα τη Ευρωζώνη. Γιατί ναι. έχουμε αυτό το διπλό χαρακτήρα. Σε αυτή, ε, ε, η, το, η ιστορία τη λιτότητα έχει επιδεινώσει παντού την κατάσταση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικά. Να διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα από το Economist. Mm -hmm. Το οποίο δεν είναι. Mm -hmm. Κανένα έτσι. Πώ το λένε. Καλά, όλοι γνωρίζουμε. Το Economist αποτελεί, αποτελεί οπαδό αυτή των πολιτικών βίαιων προσαρμογή. Και στο προηγούμενο τέφου αναγκάστηκε να ομολογήσει το εξή. Το επιχείρημα ότι οι περικοπέ στο προπολογισμό θα μπορούσαν να δώσουν όθηση στην ανάπτυξη, κοινή υπεποίθηση πριν από δύο χρόνια, κοινή υπεποίθηση για του κύκλου που εκφράζουν το οικονομιστή. Όχι τώρα. Έχει απαξιωθεί το επιχείρημα. Έχει απαξιωθεί. Η λιτότητα μπορεί να είναι επεκτατική αν οδηγεί σε μια απότομη πτώση των επιτοκίων. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Πολλέ χώρε προχωρούν σε περικοπέ ταυτόχρονα, την ίδια ώρα που πολλά νοικοκυριά προσπαθούν να μειώσουν τα χρέη τους. Τα ονομαστικά επιτόκια σε πολλέ περιοχέ είναι κοντά στο μηδέν. Υπό αυτέ τι συνθήκε, οι, οι του προπολογισμού θα βλάψουν τη ζήτηση περισσότερο από το συνηθισμένο. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν θα έχουμε μόνο αυτό που έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή, όταν συζητάγαμε για την εκθέση του Line Taft του δημοσιονομικού Έχουμε πλέον επιδείνωση στο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστών. Κάθε χρόνο αλλάζει ο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή σε βάρο τη οικονομία. Επιδεινώνει τη σχέση με την ύφεση. Γιατί ακριβώ έχει ξεπεράσει το κατόφλι πάνω στο οποίο θα μπορούσαν με νομισματικά ή δημοσιονομικά μέτρα να αντιμετωπίσει την ύφεση. Και η ύφεση έχει πάρει μορφή κατάρρευση. Και έτσι κάθε μέτρο περιοριστική πολιτική που προσθέθετε αλλάζει τη σχέση. Και επιδεινώνει τι συνέπειε. Αν είχαμε μέχρι τώρα 1,7 για 1 δισεκατομμύριο που αφαιρούσαν την οικονομία, είχαμε 1,7 δισεκατομμύριο επίδραση στο ΑΕΠ, mm -hmm. όπω λέει το ΔΝΤ, έχουμε φτάσει ήδη στο δι, στο, στα 2 δισεκατομμύρια και το 2013 θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια. Η επιδείνωση ε, είναι, είναι εντυπωσιακή και θα είναι εντυπωσιακή. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να. Και πειράσει. αυτό στην καθημερινότητά μα. Κοίταξε είναι, το, έχουμε, το έχουμε ξαναναφέρει ότι η ανεργία θα ξεπεράσει κατά πολύ, το θα, έχει, θα, θα χτυπήσει επίσημα το 30%. Δεν υπάρχει τρόπος να την αναχαιτείς εκτός και αν μαγειρεύσαν στοιχεία πολύ περισσότερο από τα μαγειρεύσαν μέρα. αλλά ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι θα επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση επιβίωση του μέσου νοικογυριού. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, ένα περίπου 60% του ελληνικού πληθυσμού είναι στο όριο της επιβίωσης, στο όριο. Έτσι. Στο επόμενο, στο επόμενο τρίμηνο, τρίμηνο θα έχει μεταβεί κάτω, κάτω, κάτω από το όριο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκινάμε τα βασικά μεγέδια της ελληνικής οικονομίας όπως το προβλέπει ο προπολογισμό. Αυτό το είχαμε σχολιάσει και με το προσχέδιο mm -hmm. όπου λέει 7,1 επιδίνωση το ΑΕΠ το 11, 6,5 προβλέπεται το 12, 4,5 τα το 13. Η πρόλευση εδώ θα είμαστε, μάλλον δεν θα είμαστε εδώ το χρόνο διαποχή. Αλλά ενώ στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν ξέρω σε ποια περιοχή μπορεί να έχει επιλέξει ο καθένα να κατοικήσει mm -hmm. ή σε ποια χώρα. Γιατί αυτή η χώρα δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Τουλάχιστον με αυτή τη μορφή που την ξέρουμε. Η ιδιωτική κατανάλωση λέει μείον 7,7 ε, το 11, μείον 7,7 το 12, μείον 7 το 13 και ενώ το 65% των μέτρων αφορούν μιστούς και συντάξεις ναι. η δημόσια κατανάλωση αυξάνεται η μείωση της δημόσιας 7,2 από 5,2 το 11, 6,2 το 12, 7,2 τώρα υποχωρεί ακόμα το εμφαραστική δυνάμη υπερνοεί το υποχωρεί δεν μπορούμε να... αλλά για κάποιο περίεργο λόγο οι επενδύσεις εκεί που υποχωρούσαν 19,6% το 11, 15% το 12. Ναι. Τώρα, ο κύριος Στουρνάρας με το όνομα, ναι. ε, υπολογίζει ότι θα υποχωρήσουν μόνο 3,7%. Είναι θερματική αλλαγή στο νούμερο. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι αστεία. Ναι. Από πληθωριστές λέγεται αρνητικός πληθωρισμός και ανοησίες. Αυτά τα πράγματα είναι στατιστικές αεπιγμίες, ναι. δεν ναι. κα, κατασχολείται κανένας. Και βέβαια η ανεργία που την υπολογίζουν μόνο 22,8 ενώ ο, στο, σε εθνικολογιστική βάση, σε βάση, είναι 22,4 την υπολογίζουν το 12. Τρία απλά Εντάξει, αυτό. είπαμε, ειδικά στο θέμα της ανεργία, αυτοί που θεωρούνται άνεργοι και καταγράφονται επίσημα, το ξέρουμε αυτό το γεγονό, απέχει μακράν από την πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην έκθεση, λέει, στην έκθεση του προπολογισμού λέει η μείωση που έτσι, με βάση το πρόγραμμα από το 2011 είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από κάτω μέλος της Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα αυτό στηρίχθηκε στα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν και τα οποία έφταναν τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 22,5% του ΑΕΠ την περίοδο 10 με 12. Έναντι, 21% του ΑΕΠ του αντίστοιχο προγράμματος της Ιρλανδίας, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από το 2008 έως το 2015 ήταν αυτό. Mm -hmm. Επίσης, σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η μείωση του, κυκλικό, του κυκλικά προσαρμοσμένου ελλείμματος της γενικής σε εθνικολογιστική βάση, κατά 10 ποσοσοσιαστές μονάς και οικολογική διαμητήρη Το ενδιαφέρον εδώ είναι το τι υποδηλώνει αυτή η εκτίμηση, ότι η ελληνική οικονομία έχει υποστεί τη μεγαλύτερη εσωτερική υποτίμηση σε συγκρίση με οποιοδήποτε άλλο κράτος. Μάλιστα, μόνο τον τελευταίο χρόνο η μείωση αγοραστική δυνάμει του μέσου μισθού, όπω έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, ήταν 25%. Καμιά άλλη χώρα τη Ευρωζώνη δεν υπέστη πιο βίαιη προσαρμογή. Επομένω, από πού προκύπτει αυτό που λένε και ξαναλένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ντόπιοι συνεργοί του περί αξιοπιστίας. αξιοπιστία. Τι θα έπρεπε να είχε γίνει, να είχαμε μεγαλύτερη εσωτερική υποτίμηση δεν αρκούσαν τα 49 δισεκατομμύρια που υπέστη ο, ε, τα, τα λαϊκά στρώματα ως απώλεια 22,5% το ΑΕΠ είναι κατευθείαν από τα λαϊκά σωδήματα θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα να είχαμε μεγαλύτερη εσωτερική υποτίμηση να είχαμε βηθήσει στην οικονομία την κοινωνία α, ταχύτερα Αφήματα. να εφαρμοζόταν μια ακόμη πιο βίαιη και ανάλυγητη προσαρμογή από αυτή που μας εφάρμοσαν μέχρι τώρα το, το γεγονός ότι εμείς λέγαμε εξ αρχής και ελάχιστη βέβαια τότε όταν ξεκίναγε η κρίση γιατί δυστυχώς ορισμένοι που σήμερα μας το παίζουν και επιτελείο που θα κυβερνήσει μας λέγανε τότε ότι το πρώτο μνημόνιο θα, θα, θα φέρει σε ισορροπία τα δημοσιονομικά της χώρας mm -hmm. Αυτά τα ακούγαμε και τα τότε. Να πούμε το εξή ότι εμείς λέγαμε ότι η δημοσιονομική στόχη αυτή που έβλεπε το μνημόνιο από το νούμερο 1 ήταν αδύνατο να επιτευχθούν από την ιστορική λογική του και με τον τρόπο τελικά δεν επιτεύχθηκαν αυτό το γεγονός, τα διευθυντήρια της Ευρωζώνης και του ΔΕΝΤΑΦ από αυτό το γεγονός συμπεράναν όχι ότι φταίνε οι στόχοι ο τρόπος δηλαδή της στοχοθεσίας και οι συνταγές που ακολούθησαν αυτές οι πολιτικές αλλά ότι το υποζύγιο που κλήθηκε να ε, δεν μπορείς να του πετύχει για λόγους αξιοπιστία. Δεν έκανε αυτά που του είπαν. Ναι. Είναι σαν να σου λένε ρε παιδί μου... Η στόχη είναι καλή αλλά αυτή που... Είσαι ας πούμε στο φαράγγι του Βίκου. Ναι. Εντάξει. <coughs> και σου λένε πήδα απέναντι. χωρί υποβοήθηση. Και εσύ προσπαθεί, ας πούμε εκεί πέρα και το μόνο που καταφέρνεις είναι να καταλήξεις το Βίκο. Και σου λένε ναι ρε παιδί μου, αλλά εσύ το πρόβλημα είσαι δηλαδή δεν εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσουμε αυτό με τον κύριο Τόμψεν. Ναι, να το ναι, βάλουμε ναι, να πάρει χώρα ναι, ναι, και, ναι, και ναι. να περάσει απέναντι. Λοιπόν, τώρα, όμως βασικό χαρακτησικό λέει πάλι η έκθεση του προπολογισμού των οικονομικών εξελίξεων το 2012 ήταν η παραμονή της οικονομίας σε βαθιά ύφεση η οποία άρχισε το 2008 και συνεχίζει αμύωτη για πέμπτο συνεχόμενο έτος με τη συλλογική συρρήκνωση του ΑΕΠ να ξεπερνά το 20% την τελευταία πενταετία. Φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει περιπέσει σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικής προσαρμογής, παύλα ύφεση, παύλα μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, με κεντρικό σημείο αναφοράς στην ενδυνόμενη αβεβαιότητα, ο οποίο μπορεί να διακοπεί αν ενισχυθούν οι θετικέ για την οικονομία. Στην πραγματικότητα διαπιστών το αυτονόητο, αυτό που έχουμε διαπιστώσει όλοι, ότι είναι ένα φαύλο κύκλο. Εμεί το διαπιστώναμε από το 10, αυτοί okay. χρειάστηκαν το 13, το 12 τέλη του 2012 να το 12, okay. 12, yeah. ότι Λοιπόν, αυτό, αυτό το πράγμα ότι είναι ένα φαύλο κύκλο, ότι ο φαύλο κύκλο αυτό εξασφαλίζει πρώτον ότι κάθε μέτρο που παίρνει, πακέτο μέτρων, θα επιδεινώνει την ύφεση και, δεν, και θα αποτρέπει την οικονομία από το να, επιτευχ, να επιτευχθούν οι όποιοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται. Mm -hmm. Και αυτό λέει πώ θα λυθεί, όπω λέει. Ε, ε, Αν ενισχυθούν <φε> οι θετικέ προσδοκίε για την οικονομία, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, α πούμε, σαν να σου λέει ένα γιατρό, ότι ο μόνο τρόπο για να γίνει καλά είναι να προσευχήσει <kiss> τον κύριο. Εντάξει, <bed> <ged> αυτό είναι μια εξωσία. εδώ πέρα, δεν είναι ναι. κάτι τώρα. Θετικέ προσδοκίε στην οικονομία αρμόζει σε, ε, στην οικονομική θεολογία, όχι στην οικονομική επιστήμη. <smuch> λοιπόν. Α, Πού μα οδηγεί αυτό ο προπολογισμό? Θα το, θα, το, θα το δούμε αφού εξετάσουμε τα στοιχεία. Να το δούμε. Γιατί ξέρει, στερα ακούει ο κόσμο. Για, για, για να σπάσει ο φαύλο κύκλο, αυτό ο φαύλο κύκλος που διαπιστώνει, mm -hmm. γίνεται με έναν τρόπο. Δεν υπάρχουν πολλοί. Ένα είναι ο τρόπο. Σημαντική αύξηση των επενδύσεων που θα οδηγήσει σε αύξηση απασχόληση και αύξηση ναι. των εισοδημάτων. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ναι. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, για να γίνουν επενδύσει θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Ναι. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Κρατικά ή ιδιωτικά. Ωραία. Για να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν τρει πηγέ άντληση κεφαλαίων στην ναι. οικονομία. Το πρώτο ναι. είναι η καταθετική βάση των τραπεζών. Ναι. Το δεύτερο, η τραπεζική χρηματοδότηση. Ναι. Και το τρίτο, η διάθε... τα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Ναι. Ωραία. Πάμε ναι. να δούμε ένα-ένα τώρα. Πρώτον, καταθετική βάση. Η καταθετική βάση έχει υποστεί μια τρομακτική καθήσεση, όλοι το ξέρουμε. Σύμφωνα με τον προπολογισμό, η ελληνική συμβολή στο M3 της ζώνης του ευρώ, δηλαδή το νοσοδικό μέγεθος είναι αυτό. πράγμα στην πραγματικότητα αποτελείται από τι καταθέσεις συνολικά, μειώθηκε στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2012 σε μείον 18,9 έπεσε. Μάλιστα. Έτσι. Ε, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Λοιπόν, συνολικά δηλαδή συρρυκνώνεται δραστικά η καταθετική βάση που έχουν οι τράπεζε. Στην ουσία έχει ξαναμυστεί η καταθετική βάση. Άρα πάει ο ένα. Η μία πηγή. Δεύτερο. Ο ετήσιο ρυθμό μεταβολή του υπολείπου τη συνολική χρηματοδότηση τη οικονομία από τα εγχώρια νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, όσο είναι ο νέο δανεισμό που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζε. Ε, Αυτό ο ετήσιο ρυθμό μεταβολή γίνεται σχεδόν αδιάλειπτα, εκτιμάει η έκθεση, περισσότερο αρνητικό από τον Ιούλιο του 2011 όσο τον Αύγουστο του 2012 να διαμορφωθεί σε μείον 3,5%. Σε σχέση με το Δεκεμβρίου του 2011 που ήταν μείον 2%. Δηλαδή, συστηματικά έχουμε αρνητικά πρόσωπα. Όχι μόνο δεν έχουμε επέκταση, αλλά συρρήκνωση τη τραπεζική χρηματοδότηση. Πάει και η τραπεζική χρηματοδότηση. Με άλλα λόγια, η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πλέον ανύπαρκτη. Αφενό για λόγου τρομακτικά μειωμένη κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών, που σύμφωνα με το ΔΝΤ βρίσκεται στο 1,5% ενώ η Ευρωζώνη έχει βάλει κατόφλια ασφαλεία στο 9% και αφετέρου, λόγω έντονη και παραταμένης κάμψη τη οικονομική δραστηριότητα, όπου πλέον δεν οδηγεί κανέναν να θέλει να σχεδιάσει να κάνει επενδύσει. Σωστό. Είναι τρελό. Mm -hmm. Μάλιστα, έχει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο προβολισμό. Λέει για παράδειγμα, λόγω του χαμηλού βαθμού χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και τη αβεβαιότητα, να πούμε ότι η ελληνική οικονομία κατέκτησε ιστορικό ρεκόρ χαμηλού βαθμού αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού, δηλαδή το ποσοστό αξιοποίησης των παραγωγικών της μονάδων και πόρων έπεσε κάτω από το 60-65% στο 65% περίπου κινείται αυτό είναι ιστορικά χαμηλό που δεν το έχει πιασει ποτέ η ελληνική οικονομία από τότε που μετρέεται αυτό ο δείχτης δηλαδή από το δεκάριο του 60 mm -hmm. όπως αναφέρει χαρακτηρισκά έτσι άρα πάμε και με την τραπεζική χρηματοδότηση τελείωσε τελείωσε και αυτό ο, ο, ο πόρος τρίτος. που θα μπορούσε να τρίτο θα κεφάλαια, α, που, ιδιωτικά κεφάλαια, κατά κύριο λόγο. Α, τα διαθέσιμα κεφάλαια που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, αντί να ιδρέουν στην ελληνική οικονομία ώστε να τοποθετούνται σε επενδύσει, εκρέον και κρέα σε ρυθμό εκοφαντικό. Η εκροή κεφαλαίου από την ελληνική οικονομία στο εξωτερικό έχει πάρει μορφή χαιρό στη Βάλα. Mm -hmm. Το πρώτο οκτάμενο του 2012 οι άμεσε επενδύσεις εμφάνιζαν καθαρή εισδροή ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων έναντι καθαρής εκροής 1,7 δισεκατομμυρίων δηλαδή στην πραγματικότητα 300 εκατομμύρια ήταν ολά και ολά Α, μάλιστα Έτσι. Λοιπόν Στις άμεσε επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκου Ελλάδος σημειώθηκε καθαρή εισδροή κεφαλαίων 200 εκατομμύριων τα πήραν από 300 εκατομμύρια και τα βγάλαν έξω οι Έλληνε αυτό χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση ενώ η καθαρή εισρωή κεφαλαίου μη κατοίκων για άμεση πενέζει στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που στην ουσία όμως αφορούν την ε, ανακεφαλεοποίηση των ήδη υπαρχών των εταιριών που έχουν εδώ κυρίως οι λόγω των μεγάλων ζημιών των λογιστικών ζημιών που έχουν οπότε κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου και αυτό εμφανίζεται ως εισρωή ε, δεν είναι Πάω και καλύπτω τις ζημίες που έχουν οι εδώ. Τώρα, από πλευάς επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψου 76 δισεκατομμύριων ευρώ έναντι καθαρής εκροής 13,3 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Δηλαδή, πρόκειται για σχεδόν 6 φορές περισσότερα κεφάλαια από τα προηγούμενα χρόνια, που αναζητούν τοποθέτηση στο εξωτερικό. Ε, τα κεφάλαια αυτά το, το τα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις εγχώριας τράπεζες και τους ξένους επενδυτές που τα παίρνουν από το δανειζόμενο ελληνικό δημόσιο, το οποίο καταβάλει ανακεφαλοποιήσεις στις τράπεζες και πληρωμές τόκων και ληξιπόθεσμων τίτλων στους ξένους επενδυτές. Αυτές τα παίρνουν και τα βγάζουν κατευθείαν έξω. Δεν τα αφήνουν καν σε ταμιακού λογαριασμούς στο, στο, στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ίδιο διάστημα το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε από το EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοστικής Σταθερότητας και το ΔΕΝΤΑΦ, 75,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όσο ήταν το ποσό που βγήκε στο εξωτερικό με τη μορφή εμπερινήσης και χαρτοφυλακείου. Πάει λοιπόν και το κεφάλαιο σκόλου και φεύγει. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι σε αυτή την περίοδο υπήρξε και εκκροή λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και ρέπο στην Ελλάδα κατά 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ξένοι οι οποίοι είχαν τοποθετήσει σε καταθέσεις και ρέπο σε εγχώριες τράπεζες mm -hmm. 10,2 δισεκατομμύρια τα πήραν και τα βγάραν έξω και φύγανε. Γενικώ έχουν φύγει όλα τα κεφάλαια έξω. Ναι. Αυτά τα... Δε... Έχει ενδιαφέρον και να και δεις και όλους... ότι αυτή οι ξένοι, είναι... ναι. αυτοί οι ξένοι ε, οι μη κάτοικοι όπως τους λένε στα ναι, ναι, ναι. λοιπόν για ποιο λόγο καταθέτουν στις εγχώριες τράπεζες 10,2 δις εδώ δεν είναι αστία πόσα. Εδώ μιλάμε για 10 δι mm -hmm. 10,2 δις ούτε στην Ελβετία παναθεμάμε. Δηλαδή τι είμαστε η Ελβετία των μη κατοίκων δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτό. Επιτόκια δεν παίρνουν καλύτερα. Να. Πιο προνομιακές συνθήκες δεν υπάρχουν στις εγχώριας τράπεζες. Αυτές είναι μορφές, είναι, είναι ε, έκφραση της διακίνησης μαύρου χρήματος. Απλά λοιπόν δεν τηρούνται εδώ οι νόμοι και οι διαδικασίε. Είναι πολύ μόνο. πιο εύκολο ε, Θε... να διακινήσεις το μαύρο χρήμα στις τράπεζες στις δικές μας. Άρα Γιατί το εδώ ναι. πέρα τα ξεπλέουν λοιπόν, και τα έξω. Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε καν τα λαμόγια που συντηρούσαν ένα κεφάλαιο τέτοιον στην εχώρια οικονομία δεν θέλουν τώρα να αφήσουν αυτά τα κεφάλαια μέσα, τα παίρνουν και τα φεύγουν. Ούτε τα λαμόγια δεν αισθάνονται ασφαλεί σε την ίδια τη, τη οικονομία. Ναι. Σκέψτε τώρα οι σοβαροί επενδυτέ. Σταματήσαμε να λειτουργούμε και ω πλυντήριο δηλαδή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πώ θα γίνουν λοιπόν επενδύσει, από πού. Α πούμε ότι το μόνο που έχει απομείνει είναι η απάντηση λέει, που δίνει το μέσα σ' άκρε α πούμε το προπολογισμό, το μεσα ακρε α πουμε το προπολογισμο ειναι η αποκρατικοποίησει. Ναι, αλλά εκεί οι, οι τιμέ δηλαδή, που εμφανίζουν... ο προεκλογικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι τιμέ. Ή... Οι, οι, οι αποκατοικοποιήσει και γενικότερα οι ιδιωτικοποιήσει, πέρα από την, την υπόλοιπη καταστροφή που σημαίνουν, mm. δηλαδή, δηλαδή έχουμε το το να καλά. κάνουμε με το αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτο mm. στην Ελλάδα, θα πάψει να υπάρχει, με στο τέλο αυτού του προγράμματο, θα πάψει να υπάρχει δημόσια ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σε οποιαδήποτε μορφή. Όλα θα περάσουν α, σε ιδιωτικά χέρια. Και έτσι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να σκεφτεί κανεί, mm -hmm. πλέον θα είναι σε ιδιωτικά μονοπωλιακά συμφέροντα και αυτοί θα εκβιάζουν. Mm -hmm. Και τέλο ποιοι θα τα πάρουν, οι γνωστοί αυτοί που ε, τε, ναι, ανεβάζουν κυβερνήσει και όλα αυτά. Mm -hmm. Λοιπόν, όμω οι αποκατοικοποιήσει και οι ιδιωτικοποιήσει δεν είναι μορφή επένδυσης είναι μορφή αποεπένδυση. Γιατί? Γιατί περιορίζουν τη δραστηριότητα των εταιριών που ανα, παραλαμβάνουν ή των ακινήτων που παραλαμβάνουν δηλαδή τη περιουσία που παίρνουν στα χέρια του. Mm -hmm. Την περικόπτουν, mm -hmm. την κάνουν πιο αποδοτική ω προ να την πουλήσουν ή να την για γιατί την πουλήσουν κομμάτια mm -hmm. και φυσικά αυξάνουν το ποσοστό τη ανεργία γιατί πετάνε στον δρόμο πάρα πολλού εργαζόμενου που δεν βλέπουν τον λόγο γιατί δεν του κρατούν εφόσον δεν επιτελούν κοινωνικό έργο. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων το τελευταίο αποκούμπη για τι επενδύσει του κρατικού προπλογισμού είναι τι. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm -hmm. Για το 2013, οι επενδύσει, το πρόγραμμα μάλλον, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τον κρατικό προπολογισμό, είναι ένα βασικό στόχο. Η αύξηση του ρυθμού απογορόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Με άλλα λόγια, πώ θα τα οικονομήσουν τα σκουλίκια, α, πώς θα λένε τα τροκτικά των κοινωνικών κονδυλίων. Τίποτα άλλο δεν του ενδιαφέρει. Δεν του απασχολεί καθόλου το να γίνουν επενδύσει. Έτσι, για παράδειγμα. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παραμένει στο ύψος του 2012 mm -hmm. και στην ουσία και στο ύψος του 2011 και 2010. Yeah. Μόνο που αυτή τη φορά είναι στο συνολικό ύψος, δηλαδή 6, 6, 6 δισεκατομμύρια 850 εκατομμύρια περίπου, εκ των οποίων τα 6 δις θα προέρχονται, προέρχονται από το ΕΣΠΑ και πάνε κατευθείαν στους παραχωρησιούχους Mm -hmm. των μεγάλων έργων το, μεγάλο το λέει ναι, και το, ο μεγάλος οκούς εκεί ό,τι περισσέψει θα γίνουν προγράμματα κατάρτισης και κολοκύθια με τη ρίγανη για Σεμινάρι. να κρύψουν ένα κομμάτι της ανεργίας ναι. και μένουν μόνο 850 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους δηλαδή από, τα, από τα, τακτικά ναι. έσοδα του κρατικού προπλογισμού το ερώτημα είναι για να αναβαλάβει προ... ο κόσμο ότι 850 εκατομμύρια για τέτοια έργα είναι ξέρει. Ε, μιλάμε για αστείο τώρα ε, ναι 850 εκατομμύρια είναι αστείο είναι αστείο το ποσό για να, ε, να το καταλάβει ο κόσμος για... στα υπουργεία ναι. η ληξιπρόθεσμα σωφιλές ναι. ε, του δημοσίου είναι, είναι ένα δις ε, Γι' αυτό λέω ότι είναι αστείο έτσι ε, και, στην, και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι άλλα 900 εκατομμύρια ναι και αυτοί προβλέπουν έργα 850 εκατομμυρίων στο πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων. Γι, γι' αυτό σου λέω ότι οι ορισμένοι περιμένουν να πάρουν λεφτά, Ο, δεν προκειμεύουν. Οπότε και η τελευταία ελπίδα χάθηκε. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 11 ας πούμε ναι. το 11 το πρόγραμμα από του τακτικού πόρου, όχι το ΕΣΠΑ, mm -hmm. το πρόγραμμα από τακτικού πόρου ήταν 1 δισεκατομμύριο 1,9 δισεκατομμύρια. Το 12 από του τακτικού πόρου ήταν 1,2 δισεκατομμύρια. Ναι. Τώρα πάνε στα 850. Κάθε page... Τελειώσαμε. Και αυτό τι σημαίνει Σημαίνει ότι οι υποδομές που δεν εμπίπτουν στις, επι, στις, στις ε, ε, επιλογές uh -huh. ε, και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν χρήματα για αυτά. Δηλαδή θα μαραζώσει οτιδήποτε δεν εντάσσεται στη λογική των μεγάλων έργων και των υποδομών που θέλει η Ευρωζώνη. Μια νοτελεία πρέπει να σε διακόψω για κάτι, ε, να υπενθυμίσω ότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για να μην έχουμε μετά παράπονα. Μέχρι τι 2 και 10 παιδιά είναι η συμμετοχή σα στο διαγωνισμό για την απόρριτη ιστορία του Αιγαίου. 5 η Επειδή μετά πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε την κλήρωση, έω τι 2 και 10 μπορείτε να στέλνετε SMS. Επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σα το 54344. Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά επειδή ο χρόνο ναι, ναι. και ε, να μην μα στέλνουν μετά μηνύματα και σου λέει δεν ήμουν και εγώ στην κλήρωση και δεν είχα συμμετοχή. Μετά έχουμε τις περικοπές δημοσιονομικές παρεμβάσεις του σχεδίου προπλωσμού του 13. Συνολικές περικοπές είναι 10,9 δις. Mm -hmm. 11 δις. Για να το κάνουμε είναι 183, 11 δις. Από αυτά το 1,7 δις προέρχεται από περικοπές μισθολογικές δαπάνης. Που περιλαμβάνει τα πάντα Περικοπές ειδικών μυστολογίων Στους εστόλων ε, ε, Περικοπές ειδικών μυστολογίων Εκτός εστόλων ε, Εξορθολογισμός γενικού μυστολογίου Δηλαδή περικοπή περικοπές. Ε, Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων Κατά 10% επιπλέον του βασικού σενάριου Παραπάνω δηλαδή Από, από όσους προβλέπανε θα ήχαμε... μειώσουν ναι, που Λοιπόν Λοιπόν μείωση του προσωπικού σε ΑΕΙΤΕΙ mm -hmm. και φυσικά μείωση των προσλήψεων μετά το μεγαλύτερο κομμάτι όμως το 49,6% αυτών των περικοπών προέρχεται από τις συντάξεις 5,4 δισεκατομμύρια θα, θα κλέψουν από τους συνταξιούχους οι που μας κυβερνούν γιατί εδώ πέρα μιλάμε για κλοπή δεν μιλάμε τώρα για αστεία αύξηση των ορίων στα κατά δύο έτη. Να. το ενδιαφέρον είναι να δούμε το θέμα μεταλλεκτικό ε. μετά την ναι. αποφέλλω να πω ότι ναι, με... καλά αλλά ναι. καλά ναι, εντάξει, ναι εντάξει. Εντάξει. εδώ γίνονται άλλα κιάδα λοιπόν τα περισσότερα θα τα πάρουν από την κλιμακωτή μείωση συντάξεων mm -hmm. όπου ακόμη και των 500 ευρώ η σύνταξη θα μειωθεί κατά 35 ευρώ και θα πάει κλιμακωτή μείωση με πλαφόν στα 1900 δεν θα υπάρξουν συντάξει πάνω από 1900 από αυτό πρόκειται να κλέψουν 1,5 δισεκατομμύρια mm. και φυσικά ε, κατάργηση δώρων στι συντάξεις ναι. το οποίο θα κλέψουν με βάση τα, την κατάργηση των δώρων θα κλέψουν 2,7 δισεκατομμύρια από τους δαξιούχους φυσικά τελειώνουν τα κοινωνικά επιδόματα ναι τέλος σε όλα αυτά από τελειώσει <Τελίως> το κοινωνικό κράτο, τελειώνουμε και τα κοινωνικά επιδόματα. Ναι, δεν υπάρχει τα τίποτα, τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, εξορθολογισμό, άκουτο λένε, αντί ε, να κατάργηση, λένε εξορθολογισμό οικογενειακό ε, κόμμα. Ναι, χρησιμοποιούν εξαιρέσει σε αυτέ τι ωραίε εκφράσει. Ε, ε, σε ειδικά επιδόματα ανεργία, τα λεγόμενα εποχικά. Ναι. Είναι αυτό που έμεινε, που ήταν εποχικά εργαζόμενο. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριο Σαμαρά προεκλογικά, γιατί όπου βρισκόταν, έλεγε την ίδια ιστορία ότι πάει στην Ευρώπη. Και λέει για τους άνεργους στην Ελλάδα ότι παίρνουν για τόσο μικρό χρονικό περιορισμένο διάστημα το, το επίδομα, ενώ στην Ευρώπη ισχύει κάτι τελείως διαφορετικό. Ε, και ε, του άρεσε να αντιλέφει την ιστορία, διότι υποτίθεται ότι θα το εφάρμοζε εδώ στην Ελλάδα, ναι, ότι παιδε. θα, θα, θα υπήρξε μια αύξηση του χρονικού ωριού ε, στο οποίο ένας άνεργος θα έπαιρνε το επίδομα ή θα είχε βοήθεια από το κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, τέλος όλα αυτά. Το αστείο είναι ότι με τον κύριο Σαμαρά συμβαίνει το εξή: Υπήρχε μια λαϊκή παροιμία, λέει Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά να σου βγει το όνομα. Mm. Το κύριο Σαμαρά του βγήκε πρώτα το μάτι και μετά το, το όνομα. Mm. Λοιπόν, η μείωση των, ε, ε, στην άμυνα έχουμε περικοπέ, δραστικέ περικοπέ στην άμυνα που αφορά τη μείωση των ενεχομένων στρατιωτικέ ακαδημίε, mm -hmm. παραγωγικέ σχολέ δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, μειώνται δραστικά. Mm. Μείωση mm. λειτουργικών ε, ε, εξόδων, κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων. Mm. Παιδικέ χαρέ να τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Επιπλέον περικοπή σε συμβάσει στατιωτικών προμηθειών. Ακύρωση νέων συμβάσεων στατιωτικών εξοπλιστικών προγραμμάτων κτλ. Στην εκπαίδευση. Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Μείωση λειτουργικών δαπανών ΑΕΤΕ με συγχωνεύσει. Μείωση επιχορηγήσεων εντό και εκτό γενική κυβέρνηση. Πολιτισμό και, αθλη, και αθλητισμός. Δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Ούτε πολιτισμό, ούτε άλλη τώρα. Εδώ έχουμε το κύριο... Άρα με όλα αυτέ τι μείωσεις καταλήγεις και σε μείωση πληθο... ε, πληθυσμού. Βέβαια. Ανακαστικά. Και φυσικά πάμε και σε παρεμβάση το σκέλος των εσόδων, όπου λέμε εξορθολογισμός φυσικά του φορολογικού συστήματος, Να. που είναι δραστική μείωση φορολογικών επιστροφών στους αγρότες. Επίδραση από την αύξηση των ωρίων σταξιότητες κατά δύο έτη. Δηλαδή τι, σου αυξάνουν το όριο, άρα μπορούν να σε φορολογούν και για δύο χρόνια επιπλέον ακόμη. Μείωση της επιδότηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δίζελ στου αγρότε, Περικοπέ στα οικογενειακά δικαιώματα, στα οικογενειακά επιδόματα. 379 δι. Τελειώσαν τα οικογενειακά, τα οικογενειακά επιδόματα. Εντάξει, εδώ είπαμε φορολογήσει γιατί θα παιδιά. Ah, και, α, ε, μας. Και, και κάτι που μου έπιασε λαχτάρα μεγάλη. Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων. Φορολογία πλοίων βάσει χωρητικότητα. Πόσα προβλέπετε να πάρουν από αυτά. 80 εκατομμύρια. Να γελάσω δηλαδή. Να μην Ας γελάσω. Να κουλακώ αυτό. Τέλο καπνιζόντων για χώρου διασκέδα και αστίασης 36 δις. Δηλαδή θα πάρουν σχεδόν τα μισά από ό,τι θα πάρουν του από το τέλος. Α, αυτά ξέρεις ότι είναι ανίσπραξα τώρα αυτά που τα λένε, ναι, ναι, ναι, είναι όχι, απλά εντάξει. για να γράφονται ε, Ναι μόνο ναι, εντάξει, εντάξει λοιπόν, θα, Όλα πρέ... αυτά... θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή Ναι και μετά να πάμε στο τέλος πούμε, που καταλήγει το χρέος ναι. όλη αυτή λοιπόν, Θα κάνουμε μια διακοπή για τίτλους και θα επιστρέψουμε Εκπομπή ΑΕ, μαζί σα έω τι 2.30, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Σήμερα η εκπομπή έχει να κάνει με το προπολογισμό, είναι οι ημέρε αυτέ. Το είχαμε πει, είναι αφιερωμένο. Βέβαια, ε, ίσω κάποιοι από εσά, γιατί ξέρει όταν δίνει πολλά στοιχεία στον αέρα, στο ραδιόφωνο, αλλιώ είναι όταν τα διαβάζει, κάποιε στιγμέ δεν μπορεί να συγκρατήσει όλα. Εμεί θα πούμε ότι θα ξαναφερθούμε βέβαια σε κάποια ζητήματα. Το άνθρωπο που έχει το γονεί, που εκδίδει την Κυριακή, Α, που είναι αναλυτικό. Και οπότε στο άρθρο με όλους το, στο άρθρο και το και δικό σου ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. θα υπάρχει ανα, αναλυτικά αυτά που λέμε σήμερα στο Κυριακάτικο χωνί, ε, Οπότε μπορείτε να το έχετε και με να το μελετήσετε με ε, ακόμα με καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Και το τελευταίο είναι το πώς διαμορφώνει το χρέος, βεβαίως. Μετά από όλα αυτά που έχουμε πει. Ε, ναι. Λοιπόν, yeah. το χρέος κεντρική κεντρικής στο τέλος του έτους το εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 343,2 δις, δις ευρώ mm -hmm. ή στο 176,9% του ΑΕΠ έναντι 367,9 mm -hmm. ευρώ ή το 176,5% του ΑΕΠ το 2011, στην πραγματικότητα δηλαδή Έχουμε στο ίδιο επίπεδο το χρέος mm -hmm. και στο τέλος του 2012 θα έχουμε ως αποτέλεσμα του περίφημου PSI μία μείωση του χρέους σε, απόλυτο, σε απόλυτα νούμερα της τάξης του 25 δισεκατομμύριου. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτή η μείωση γιατί δεν τις μέσα την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που θα δοθεί μετά το 31 με τι 31, δισεκατω... 30... 31 με τη δόση των 31 δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, εκτός και αν δεν πρόκειται να την πάρουν και δεν την υπολογίζουν στο 12, την, βά... την βάλουν, αλλά και την πάνω στο 13, πάλι δεν την υπολογίζουν. Το έτος 2013 το ύψος του χρέου της κεντρικής δίκης προβλέπεται να ενέλθει στα 352,3 δις mm -hmm. ή 192,5% του ΑΕΠ. Αύξηση 15,6% του ΑΕΠ έναντι του 12. Τώρα, πώς από αυτό το 192,5% θα φτάσουμε στο 120% το 2020 mm -hmm. αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Α, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να, να, να μα απασχολεί, διότι ε, οι περισσότεροι από εμά δεν θα την βγάλουν καθαρή τώρα, το 2013 ή θα αποδημήσουν εις κύριον, εις τόπο χλωερών και ή πολύ απλά θα σηκωθούν αφήγωνα από αυτή τη χώρα γιατί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Άρα εμάς αποσχολεί το 20, εμάς αποσχολείται οι επόμενη μήνες. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Αυτός ο προπολογισμός είναι ο τελευταίος προπολογισμός που, που α, θα μπορέσει να κάνει το ελληνικό όσο υφίσταται σήμερα. Ή η χώρα θα χαθεί τελειωτικά, ολοκληρωτικά, ναι. στην πυρά που τους έχουν βάλει ήδη, ή θα αλλάξουμε ρότα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μέσης ως όρος δεν υπάρχει. Και ρότα δεν αλλάζεις χαρκητιζόμενος με τον κοινοβουλτικό κρετινισμό που υπάρχει σήμερα ή με το καθεστώς που μας έχουν επιβάλλει. αλλάζει ρότα ριζικά. Εγώ υπόσχομαι άμεση σύγκρουση. από την ε, Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει λόγο, λόγο απεργία των δημοσιογράφων. Ε, ε, υπόσχομαι να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το με τα σχέδια ανασυγκρότηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Για να δείξουμε στον κόσμο πώ σκέφτονται οι σοβαροί οικονομολόγοι και αναλυτέ όταν μιλάνε για ανασυγκρότηση χώρα. Mm. Μετά μια μεγάλη καταστροφή. Mm. Ανάλογη δηλαδή με αυτή που έχει υποστεί η χώρα μετά τα έξι χρόνια ύφεσης και κατά κοινωνικής ερήμωσης okay, okay. που έχει επιβληθεί. Ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρεις δείχνεις την πράξη κάποια πράγματα και εκεί είναι εγκλωβισμένος ο το, κόσμος. Το, έτσι? το πώς και αυτό και το, yeah. το τι, τι είναι διαδεθιμένοι να κάνει μια yeah. χώρα προκειμένου yeah. να, να, να ανασυγκροτηθεί. Oh. Βεβαίως με άλλο πολιτικό προσωπικό ριζικά διαφορετικό διότι όσο ενέχει στο Σαμαρά, αυτό θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του να μας οδηγήσει στο χάος. Αλλό μας το δήλωσε. Ε, καλά, αυτός είπε ότι είναι αποφασισμένος. Τέλος. Δεν ε, το συζητάμε. Λοιπόν, ε, εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού. Θα υπάρχει το άρθρο του Δημήτρη Καζάκη στο χωνί τη Κυριακής με όλα τα στοιχεία οπότε ο καθένας σας μπορεί να το αγοράσει για να το μελετήσει ακόμα καλύτερα και να το έχει στο αρχείο του. Ε, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστροφή. Λοιπόν, ε, όσο ακούμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, να πω δύο ανακοινώσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και μας έχουν έρθει. Ε, ο Σταθμός Χωρίς Εφέ διοργανώνει σήμερα... Στα κιτρινα ποδηλατα ποδήλατα Μαρίνο Αντίπαε 66-68 Στο Ηράκλειο Μια μουσική εκδήλωση με live πρόγραμμα ε, Εκεί θα βρίσκονται θα, Μάλλον Στη μουσική εκδήλωση Θα πάρουν μέρος ε, Λιόλιος, Δόνδωρος Και οι 812 Επίσης θα γίνει έκθεση ζωγραφικής Με έργα του Λογαρίδη Και του Γιακουμάκη ε, Ταυτόχρονα εδώ Με πληροφορούν ότι θα υπάρχουν και πολλέ εκπλήξεις αλλά δεν μας αναφέρουν, θα πρέπει λέει, να πάμε εκεί, θα τη ζήσουμε εκεί τις εκπλήξεις. Να πω λοιπόν ότι το διοργανώνει σήμερα ο Σταθμός Χωρίς ΕΦΕΜ είναι στα Κίτρινα Ποδήλατα, στο Ηράκλειο, Μαρίνου Αντίπα, 66-68 η Διεύθυνση. Να πω ότι ο, ο διαγωνισμός μας εδώ έχει ολοκληρωθεί για την απόρρετη ιστορία του Αιγαίου. Πέντε αντίτυπα, ε, μοιράζουμε σήμερα, πέντε οι τυχεροί, είναι εκδόσει Ποντίκη, συγγραφέα Δημήτρης Μιλάκα μέχρι το τέλος τη εκπομπής το τέλος εκεί της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τους πέντε τυχερούς απλά το λέω για να μην στέλνετε πλέον SMS σε σχέση σε διαφορά το διαγωνισμό βεβαίως μπορείτε να στέλνετε SMS γράφοντας επαμ κενό και το μήνυμα σας και αποστολή στο 54344 σχετικά με οποιαδήποτε παρατήρηση ή οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να κάνετε στην εκπομπή να πω σε μια φίλη εδώ ακρο... ακροάτρια που που ρωτάει σχετικά με την χθεσινή ε, ανοιχτή συνέλευση που έγινε στην ΕΡΤ και επειδή ε, ρωτάει αν παρευρέθησε αυτή ο Δημήτρης Καζάκης και αν όχι γιατί θα της, ε, θα, θα της θυμίσω το εξής την Τρίτη όταν βγάλαμε τον συνάδελφο τον Κώστα Αρβανίτη ε, είπαμε ότι θα προσπαθούσαμε να, έχουμε, να είμαστε εκεί και σαν εκπομπή την Τρίτη το βράδυ όμως εμείς κλάδο είχαμε κάποιες εξελίξει οπότε την Τετάρτη προκηρύχθηκε η απεργία. Άρα η εκπομπή δεν είχε και τη δυνατότητα τεχνικά να μπορέσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να είναι στη συγκεκριμένη ανοιχτή συνέλευση. Οπότε η εκπομπή βγήκε εδώ από το σταθμό, από τον Άρτεφε. Λοιπόν, να πω ότι τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, Δημήτρη. Ο κύριος Τουρνάρα είναι αποφασισμένος να περάσει η διάταξη τα ταμεία όπως και το δικό μας, αλλά και των συμβολιογράφων, των το δικηγόρων, ε, μηχανικών, υγιή ταμεία στα οποία το κράτος δεν έχει φορές έτσι, λοιπόν, να μπουν στον ΕΟΠΗ. Δεν κοστίζουν δηλαδή. Δεν κοστίζουν. Ε, είναι ταμεία τα οποία, το, το επαναλαμβάνω, γιατί ξέρεις υπάρχει πολύ λάσπη πάνω σε αυτό το θέμα και συκοφάντηση Ακούω και δυστυχώς ακούω. Ακούω και από συναδέλφου αυτό και ε, ε, στενοχωριέμαι. Εντάξει, όταν τα ακού και από συναδέλφου να συγκοφαντούν τον ίδιο μα τον κλάδο, οι οποίοι έχουν μικρόφωνο, αυτό ενώ δεν το ακούω σε πηγαδάκια, Εντά. έτσι, και κάνουν αυτού του είδου την παραπληροφόρηση και εξυπηρετούν αυτού του είδου τα συμφέροντα, ε, εκεί το λιγότερο είναι να μην δηλαδή, τα ίδια συμφέροντα εξυπηρετούσαν πάντα δηλαδή. Εντάξει, Εντάξει. σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, απλά είναι ξεδιάντρουπα πια. Θα το πω έτσι. Σε διάντροπα και φανερά Λοιπόν να πω ότι ε, είναι τα μία τα οποία αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο PSI Είπαν όχι και αυτό το όχι Το πληρώνουμε από τότε ε, Καθώς ο κ. Προβόπλος έβαλε κανονικότατο χέρι στα παθηματικά μας Τα πήρε με δόλιο τρόπο Το γνωρίζεις πολύ καλά Έχουν βγει διάφορες ανακοινώσεις ναι, Είμαστε στα δικαστήρια Έχουμε καταθέσει αγωγή Κατά του κ. Προβόπλου Και η τιμωρία μας συνεχίζεται η ε, εξοντωσή μας αυτό θέλουν ναι, να Υπάρχει βεβαίω το δίνει το δικαίωμα ο νόμος του 1997 ο οποίος είναι κατάφορα αντισταγματικός αλλά επειδή δεν είχε κινηθεί η δικασία εναντίον προσφυγή δηλαδή ε, εναντίον της τραπέζης της και του διοικητή ε, mm -hmm. στην προσπάθεια του να χρησιμοποιήσει αυτό το νόμο και να κλέψει τα ποθεματικά γιατί μιλάμε για κλοπή ε, καθαρή κλοπή είναι μια καλή ευκαιρία οι δικαστές ε, να αποκαταστήσουν και τη συνταγματική τάξη. Βγάζοντας σε συνταγματικό το νόμο του 97 που δίνει το δικαίωμα Φωστά. στην τράπεζα χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να αρπάζει, να κλέβει δηλαδή, το κοινό κεφάλαιο των, των, των ταμιακών διαθεσίμων των οργανισμών που συμμετέχουν που είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αναθέσουν. Mm -hmm. Δεν είναι ότι αν θέλει. Προκειμένου να το διαχειριστεί ω δικό τη ίδιο κεφάλαιο, χωρί μάλιστα να φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημιά. Αυτό ο κατάφορα αντισταυματικό νόμο τη κυβέρνηση Μύτη, ε, είναι και ένα ακόμη από τι μεγάλε κληρονομίε που μα άφησε η κυβέρνηση Μύτη, mm. ακουτε τον κύριο Ζουρίδι, ο οποίο ε, μετεξελίχθησε, είναι ο οποίο να μα λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα τη Ελλάδα ε, ε, ήταν μετά το 2004. δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο δηλαδή τόσο ζωντόβολα ήταν δηλαδή να μας λένε σήμερα το 2004 παρουσιάστηκε το πρόβλημα ναι. δηλαδή ενώ πριν ήμασταν σε δηλαδή, ανωδική ένα... πορεία ακριβώς, σε ανωδική ναι. πορεία ναι. Τι, να... τι να πεις ρε παιδί μου δεν... εντάξει φταίμε εμείς, φταίμε, σε μεγάλο βαθμό φταίμε του ακούγαμε ας πούμε, και δεν υπήρχαν γιαούτια τότε ας πούμε, αρκετά. Όχι μόνο του αγώνε, του πιστεύαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και σήμερα γιαούτια αρκετά. Καλά, σήμερα δεν χρειάζεται. Δεν είναι επαρκή το γιαούτι. Ε, θέλει ναι. πιο δραστική ουσία. ουσία. Ποτάσαμε, λάσα, πίσαμε, πούπουλα. Ο, κάτι τέλο πάντων πιο δραστικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανάσα ε, να ετοιμαστούμε για την ε, κλήρωση και όταν επιστρέψουμε να πούμε ποιοι θα είναι οι πέντε τυχεροί. Λοιπόν, έχουμε βάλει και το κατάλληλο τραγούδι έχουμε εδώ τη γιοτα ομως τα θεράντα μας πει πέντε νούμερα, από πέντε που, η τυχερή, 161. Λοιπόν, 18. Ναι. 35. Ναι. 42. Ναι. Ε, 101. Ναι. Και τελευταίο το 161 το, το τελευταίο και την προηγούμενη φορά, είναι ναι, τυχερός ναι, ο τελευταίος είναι πάντα, <laughs> είμαι <αυτόν> Λοιπόν, <laughs> αυτοί είναι 1835, 42, 101, 161 Είναι και αριθμιλότα, αλλά εντάξει ναι, δεν... <laughs> <πλέπετε. laughs> Μην το περδεύσουμε Λοιπόν, θα... θα τους βρούμε εδώ τώρα, έναν έναν εγώ τους κοιτάζω Το 18 είπαμε, Α, το 18 δεν μου έχει ε, όνομα αλλά θα πω ότι ξεκινάει από 69, και τελειώνει σε 0-5. Ε, και Ναι, να, να. Γιατί και σα έχω πει. τα ονόματά σα να μη δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, μετά πάμε στο 35. 35. Λάμπρος Καβογιάννης Ο δεύτερος τυχερός Λάμπρος Καβογιάννης 42 42 Θεοδωρίδης Γεώργιος 101 Α, είμαστε πολύ κάτω, 101 Λοιπόν, Τσουκαλίς Σπύρος και το τελευταίο είπαμε 161. 161 βρανά βασιλική. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι η πέντε τυχεροί. Βασιλική βρανά, Σπύρος, Τσουκαλίς, ο κύριος Θεοδωρίδης. Λάμπρο Καβογιάννης και ο φίλος που δεν μας έχει στείλει το όνομά του με το κινητό που ξεκιναει 6984 και τελειώνει στο 0-5 Είναι 5 τα, τα βιβλία είπαμε κερδίζουν το βιβλίο του συναδέλφου Δημήτρη Μιλάκα η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου Όπω με πληροφορίες εδώ Δημήτρη στα βιβλία αυτή τη φορά θα τα πάρετε από τις εκδόσεις Ποντίκη δεν έχω εύκαιρη τη διεύθυνση τώρα μη με... ε, είναι Δεύθυνση. Στην... Δεύθυνση. αλλά θα το αναρτήσουμε να ξέρετε ότι και τα ονόματα και τη διεύθυνση θα αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της εκπομπής εκπομπή αε.gr οπότε θα ξέρετε και οι τυχεροί που δεν έχετε ακούσει αυτή τη στιγμή την κλήρωση και τη διεύθυνση από που μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία Λοιπόν, εδώ πάμε για Σαβατοκύριακο. Εσύ Δημήτρη θα είσαι στο Βόλο. Θα περάσει ωραία, ναι, έχει είχε ωραία στου αλληλόγη. Γνωρίμαι να είμαι στο, στα χείρε την αποδύλια. Ναι. Ε, ε, εδώ. Ε, αλλά θα πρέπει να πάω να είμαι στο βόλων. Ναι. Εδώ τώρα το απόγευμα. Αύριο είναι η ομιλία, αύριο να... κέντρο κεντροβόλου, ναι. αύριο στι 60%. Ναι. Λοιπόν, όπου ο Δημήτρη θα έχει ένα πολύ ευχάριστο σαν στο Βόλο. Ναι, Ελπίζω ναι, και όλη την υπόλοιπη να έρθει. Οι εκλογέ είναι καλέ και. Ε, η επιλογή για τις φακτηρίες ε, Για το παράκι ανάδυση Που είναι ναι. ένα έτσι ωραίο μέρος εκεί Και, ναι. και βολεύει και πάρα πολύ Πρέπει να πούμε και το μετρό Γιατί δηλαδή, είναι πάρα και, πολύ κοντά ο κεραμικός Είναι πολύ κοντά ο κεραμικός Είναι σε αυτή την περιοχή Όπου γενικότερα σε αυτή την περιοχή γίνονται πράγματα Και γι' αυτό και τα υποστηρίζουμε Και τα λέμε εδώ από την εκθομπή ε, πέρα από τα γνωστά και τα κεντρικά και τα μεγάλα ε, Υπάρχουν αυτά που καμιά φορά ξέρεις είναι και πιο όμορφα Είναι πιο παρείστικα Είναι, όντως ε, Μπορείς να παναυχείς ένα ποτό με την παρέα σου Να μιλήσεις, να ακούσεις ε, jazz μουσική να ε, Είναι πιο ανθρώπινα είναι βρε μου πιο, Είναι πιο προσιτά Πιο προσιτά, πιο ανθρώπινα Από Και νομίζω ότι αυτή την εποχή αυτό θέλουμε Αυτό μας χρειάζεται Ακριβώς Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους θα τα πούμε από Τρίτη, Δευτέρα είναι η απεργία και θα τα πουμε γενικώ γενικώς απεργιακά βέβαια από Τρίτη, τετάρτη Οι κινητοποίησεις θα είναι πολλές και θα δώσουμε τώρα μικρόφωνο στο Χάρη Μπότσαρη. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε μαζί μας.